Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτρια, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 29 Νοεμβρίου 2010. Εύλογη τόσο Θεό Σίμων πάνω του Τενίν και σε όλου του Ναμεί. Βασιλεύου Ράνι, παράκλητο πνεύμα τη Αληθία, που εναχού παρόν και των πάνω πληρών, θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό και σκύνου των και ημάς, βάσης, κλίδος, και Λοιπόν, θα διαβάσουμε κάτι από το βιβλίο του Γέροντος Πορφυρίου για το πνευματικό, πνευματικό αγώνα. Πριν από αυτό θα ήθελα να σας πω έτσι ένα περιστατικό που μου συνέβη σήμερα. Ήρθε ένα παιδί να... Κάνουμε κατήχηση από το Αφγανιστάν για να γίνει χριστιανός, ορθόδοξος, να βαπτιστεί. Ο μου είπε από 18 ετών, έφυγε από την πατρίδα του και ήρθε με τα πόδια στην Ελλάδα. Και σε δύσκολες καιρικέ συνθήκες, με βροχές, με χιόνια, κοιμόταν έξω. Έμεινε κάποιο διάστημα στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί ήρθε στην Ελλάδα. Και είναι μουσουλμάνος αυτός και αποφάσισε να βαφτιστεί ο ίδιος. Και πώς έγινε αυτό, ο ίδιος μου είπε την ιστορία λέει είχε πολλά προβλήματα, είχε πολλές δυσκολίες κάποια στιγμή πήγε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου όταν ήταν κλειστή μετά το απόγευμα κάθισε εκεί στην πόρτα του Αγίου και δεν έλεγα τίποτα ώρες ολόκληρες μέχρι τι τέσσερις το πρωί μου λέει αλλά έφυγα με μια εσωτερική ειρήνη και μια ανάπαυση και ανάλαυρος και τότε μου άρεσε να μπαίνω στην εκκλησία αισθανόμουν ανάπαυση και τότε πίστεψα πίστεψα στο Χριστό και αποφάσισα να βαπτιστώ Κανεί δεν το δίδαξε καθόταν μπροστά στην πόρτα του Αγίου χωρίς να έχει συνείδηση αλλά όλη το στάση είναι μια ζητιανιά μέσα στον πόνο του για έναν Θεό άγνωστο. Και καταλαβαίνουμε τελικά ότι ο τόπος μας είναι πολύ ευλογημένος. Έχει τους Αγίους μας. Εμείς είναι ο Έλληνες, μπορεί όλα να τα προσβάλαμε, αλλά ο τόπος μας έχει το πνεύμα των Αγίων, η ατμόσφαιρα είναι η παρουσία και η χάρη στον Αγίο μας. Και τελικά εμείς μέσα στην τύφλωσή μας την καθημερινή μέσα στη μέρη μας, μέσα στις βεβαιότητες μας μέσα στο, στη, στην σιγουριά της ζωής και στην καλοπέραση ή επειδή συνηθίσαμε αυτό, αυτή την πνευματική ατμόσφαιρα του τόπου μας στο τέλος την περιφρονούμε και την αγνούμε και ο άλλος άνθρωπος ο οποίος είναι ποτισμένος στον πόνο και στο σκοτάδι μπορεί και διακρίνει αυτόν τον αέρα και οσμίζεται αυτή την πνευματική αίσθηση της Χάρητος του Θεού. Και τελικά, ποιο είναι αυτό ο οποίο μπορεί να το αντιλαμβάνετε το διακρίνει ε, χρειάζεται ο άνθρωπος να αποκτήσει μάλλον μια πρωτόγονη απλότητα να αποκτήσει ή την πρωτόγονη απλότητα ή την διάθεση των μικρών παιδιών και ο πόνος ο πόνος, οι δυσκολίες καθαρίζουν τον άνθρωπο από την συνθετότητά του τον απλοποιούν και τον κάνουν να διακρίνει και να ξεχωρίζει πού είναι το φως και πού είναι το σκοτάδι πού είναι η παρουσία της χάρητος και πού είναι η απουσία τη. Τελικά, να, δεν χρειάζονται πολλές διδαχέ και διδασκαλίες να αφήσουμε την καρδιά μας ελεύθερη να κινηθεί και να αναπνεύσει τον αέρα του τόπου μας. Όσο και αν τον προσβάλλουμε σε πείσμα της πτώσης μας οι Άγιοι είναι παρόντες. Κι όταν ξεγλιστρίσουμε από το εγώ μας από τα πάθη μας από τι επιθυμίες μας και συντριφτούμε από τις δυσκολίες και τον πόνο τότε ο άνθρωπος αποκτά αισθήσεις για να μπορεί να διακρίνει και να οσφραίνεται την παρουσία του Αγίου μας. Είναι φοβερό να είναι ανοιχτές οι πόρτες του Αγίου Δημητρίου να μπαίνουμε, να προσκυνούμε να κοινωνούμε και να μην αισθανόμαστε την παρουσία του και αυτός ο ταλαιπωρημένος άνθρωπος ο ασήμαντος άνθρωπο κλειστέ τι πόρτε και χωρί να ξέρει πώς να προσευχήθει, γιατί μάλλον ύψιστη μορφή προσευχή είναι η σιωπή που αφήνει τον πόνο σου να ξεχυλήσει και να δοθεί στον άγνωστον Θεόν. Και τότε ο άνθρωπο είναι δεκτικό τη χάρη του Θεού. Και τελικά, μήπω το να έρθει όποιο θέλει στον τόπο μα που μπορεί να προκαλεί κοινωνικά προβλήματα εν τέλει είναι ευλογία για αυτό και για τον τόπο μας γιατί όλο και κάποιος θα μυριστεί την αγιότητα του τόπου την αγιότητα των αγίων μας και αν μια ψυχή σωθεί είναι πολύ πιο σημαντικό από την κοινωνική ή οικονομική ταραχή που μπορεί να συμβεί στον τόπο Αυτά λοιπόν είναι μέσα στο πλαίσιο το πατερικό όπως και χθε στην Εκκλησία διαβάσαμε το Ευαγγέλιο που λέει ότι δύσκολα σώζονται πλούσιοι. Γιατί ο πλούτος που δεν είναι μόνο οικονομικός αλλά κάθε μορφή πλουτισμού του εγωισμού μας μας εμποδίζει από το να δούμε το φως του Θεού. Και εμείς θέλουμε να στηριζόμαστε στη δύναμή μας, στα χρήματά μας. Όλη μας η αγωνία είναι τι επενδύσεις θα κάνουμε. Όλο μας ο αγώνας είναι πώς να προστατευθούμε, μη μας αδικήσει κανείς. Η έννοια της αδικίας έχει μια μονομερή αντίληψη το αν κάποιος με αδικεί οικονομικά. Αν κάποιος μου προσβάλλει τα δικαιώματα. Και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το ουσιαστικό είμαστε μόνο στον τύπο χριστιανοί επομένως χρειάζεται να γίνει μια εσωτερική ανατροπή εάν δεν υπάρχει αυτή η εσωτερική ανατροπή και εγκλωβιστούμε σε μηχανισμούς συστηματοποιημένους αυτό τι σημαίνει απλά ότι ο άνθρωπος δεν έχει ελεύθερο πνεύμα εντάξει να μου τακτοποιηθούν τα οικονομικά πολύ ωραία αλλά το πνεύμα μου πως μπορεί να ελευθερωθεί εντάξει να γίνω ένας καλός χριστιανός αλλά το πνεύμα μου πως μπορεί να ελευθερωθεί γιατί η ουσία του χριστιανισμού η πρόταση του Χριστού δεν είναι να κάνει έναν άνθρωπο βελτιωμένον και ηθικά ανώτερον αλλά είναι η εμπειρία ζωής που αυτή η εμπειρία ζωής μπορεί να περάσει από τα χίλια κύματα Έχουμε διαπιστώσει και αυτό είναι παν-ανθρώπινο γεγονός ότι πολλές ή μάλλον οι πιο ευλογημένες εμπειρίες του ανθρώπου είναι συνέχεια επώδυνων καταστάσεων και διαδικασιών Θα δούμε λοιπόν το πνεύμα του γέροντος Πορφίριου, πώ τα λέει, που δείχνει μία ανατροπή. Όσοι διάβασαν το βιβλίο, γνωρίζουν τη ζωή του. Εμείς συνήθω, όταν μιλάμε για Αγίου ή ενάρετους φτιάχνουμε ένα μύθο και θεωρούμε ότι ένα άνθρωπο τέλειο, υπεράνθρωπος που δεν είχε ποτέ πάθη, που δεν είχε ποτέ αμαρτίες, ήταν τέλειος σε όλα. Αυτό είναι παραμυθάκι. Δεν είναι ο μπλε που διαβάζαμε κάποτε όταν ήμασταν μικροί. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό η αγιότητα. Λοιπόν και ακριβώς το συγκλονιστικό της αγιότητας είναι ο ρεαλισμός. Και ταυτόχρονα η ελπίδα. Να δούμε πώς θα τοποθετεί σε σχέση με τον πνευματικό αγώνα. Είναι ένα μυστήριο ο άνθρωπος. Φέρουμε μέσα μας κληρονομιά αιώνων. Όλο το καλό που βιώθηκε από τους προφήτες, τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Αποστόλους και κυρίως από τον Κύριο Νημών Ιησού Χριστόν. Αλλά επίσης και το κακό που υπάρχει στον κόσμο από το Αδάμ μέχρι σήμερα. Όλα είναι μέσα μας. Κοιτάξτε, προσέξτε τώρα ο Γέροντας. Ήταν αγράμματος. Ήταν μεγάλος ασκητή. Θα διακρίνουμε εδώ την πνευματική Του σοφία, αλλά και ταυτόχρονα τη γνώση της ψυχής, τις ψυχολογικές γνώσεις του το δώρο του Θεού. Να δούμε τι λέει. Όλα λέει είναι μέσα μας. Τι, και το καλό και το κακό. Δηλαδή και η μνήμη του Χριστού, αλλά και η ιεροπή στην αμαρτία. Αυτή, αυτή, αυτό το αδαμείο σύμπλεγμα. Λέει λοιπόν, όλα είναι μέσα μας. Και τα ένστικτα και τα πάντα. Και ζητούν ικανοποίηση. Όλα είναι μέσα μας και τα αίσθηκτα και τα πάντα και ζητούν ικανοποίηση. Δηλαδή η φύση του ανθρώπου ζητεί την ικανοποίηση, τον αιστίκτο, τον αναγνωρίζει αυτό. Τι λέει όμω. αν δεν τα ικανοποιήσουμε κάποτε θα εκδικηθούν. Αν δεν ικανοποιείς τις ανάγκες σου αυτές θα σε εκδικηθούν. Το λέει και η ψυχολογία αυτό. Αν δεν ικανοποιήσει τις ανάγκες σου, τις επιθυμίες σου, τα αίσθηκτά σου, αυτά θα σε εκδικηθούν. Θα βγούμε μια άλλη μορφή με άλλες καταστάσεις γι' αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί όλα αυτά να, να τα ρυθμίσει και απλώς καταπιέζει τις επιθυμίες του τις ανάγκες του αυτό μετά θα του βρει μια άλλη μορφή με άλλα ψυχολογικά προβλήματα εσωτερικές συγκρούσεις οι οποίες θα φανερθούν με κάποιον τρόπο και θα εκδικηθούν τον άνθρωπο λοιπόν αν δεν τα κανοποιήσουμε κάποτε θα εκδικηθούν και λε, τώρα είναι Άγιος Αυτός τι μας λέει να ικανοποιήσουμε τα πάθη μας. Εκτός λέει και τα διοχετεύσουμε αλλού στον ανώτερο στον Θεό να λοιπόν αναγνωρίζει γίνεται μια θαυμάσια αρμονική σύζευξη της ψυχολογίας με τη θεολογία. Δηλαδή δέχεται ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη η λύση αυτού δεν είναι καταπίεση, αλλά η μετουσίωση, η, η μεταμόρφωση αυτών των παθών εφόσον διοχετευθούν, μεταμορφωθούν στον ανώτερο, στον Θεό. Άρα δεν είναι το πνιξιμό τους η λύση και βέβαια θα συμφωνήσει με έναν επιστήμονα που θα πει κάτι τέτοιο αλλά τι είναι η λύση, όχι η ικανοποίησή τους απλώς αλλά η μεταμόρφωσή τους Δηλαδή αυτή η κίνηση η εμπαθή του ανθρώπου αυτή η δύναμη του πάθους του ανθρώπου δεν είναι η λύση να, απο, να, να, να, να, να, να την κρατήσει ο άνθρωπος μέσα του, να την θάψει αλλά να την ενεργοποιήσει σε θετική κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο ένας άνθρωπος που αγωνίζεται να νικήσει ας υποθέσουμε τα πάθη του γιατί το λέει ας πούμε η Εκκλησία ο Χριστός χωρίς παράλληλα να έχει εμπειρία του προσώπου του Χριστού είναι ταλαιπωρία, είναι αρρώστια δεν θα λύσει προβλήματα θα διοργανώσει προβλήματα άρα το πρώτοι στο είναι πως ο άνθρωπος θα ενεργοποιηθεί στην αναζήτηση Τη ζωή στην αναζήτηση του Θεού δεν μπορεί. Να νικήσεις τα πάθη σου χωρίς μια άλλη αγάπη. Αν το κάνεις δεν θα νικήσεις τα πάθη σου, θα αρρωστήσεις. Γι' αυτό ο άνθρωπος πολλές φορές στην Εκκλησία νιώθει μια τεράστια καταπίεση. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει μια άλλη αγάπη που τον εμπνέει. Δεν υπάρχει άλλη, άλλη σχέση που του δίνει ζωή. Δεν υπάρχει εμπειρία, η ζωντανή εμπειρία του Χριστού. Γι' αυτό ο χριστιανός είναι μίζερος. Είναι κακομήρες. Προσπαθεί να διασφαλιστεί. Ακόμη και η Εκκλησία είναι κακομύρισα όταν προσπαθεί να οχυρωθεί πίσω από συνταγματικούς όρους ή από θεσμούς. Είναι νεκρή αυτή η Εκκλησία. Είναι ένα κοσμικό σύστημα. Είναι ένας εξουσιαστικός μηχανισμός αυτή η εκκλησια ειναι κοσμικο συστημα ειναι ενας εξουσιαστικο μηχανισμος αυτη η εκκλησια Δεν είναι Εκκλησία το Σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστό έχει ελευθερία, δεν έχει ανάγκη από διασφαλίσει συνταγματικέ και θεσμικέ. Και όταν ο, ο, ο, ο Χριστιανό, η οποία αγωνίζεται να νιώθει ισχυρό μέσα στην κοσμική δύναμη, τότε σημαίνει ότι δεν έχει τον Χριστό. Είναι ένα άλλο πόλο εξουσία, γι' αυτό πάντα θα συγκρούεται με την κοσμική εξουσία. Και εν τέλει εκθέτει τον εαυτό τη, εκφυλίζεται, χάνει την πνευματικότητά τη. Γι αυτό λέει πρέπει να αποθάνομαι κατά τον παλιόν άνθρωπο και να ενδυθούμε το νέον. Αυτό ομολογούμε με το μυστήριο του βαπτίσματος. Με το βάπτισμα μπαίνουμε στη χαρά του Χριστού. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε Χριστόν ενεδίσαστε. Δεύτερο βάπτισμα είναι η εξομολόγηση με την οποία γίνεται η κάθαρση από τα πάθη, η απονέκρωση έτσι αρχεται η Θεία Χάρης μέσα των μυστηρίων ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του όταν θα έλθει το πνεύμα το Άγιο θα σας τα διδάξει όλα το πνεύμα το Άγιο μας τα διδάσκει όλα μας αγιάζει μας θεώνει όταν έχουμε το πνεύμα του Θεού γινόμαστε ανίκανοι προς κάθε αμαρτία καθιστάμεθα ανίκανοι προς το αμαρτάνι να λοιπόν δεν είναι κόπος η εγκράτεια αλλά είναι το φυσικό του ανθρώπου άρα εμείς γιατί αμαρτάνουμε δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού δεν έχουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος η αυτή η χάρη του Αγίου δεν έχει σταθεροποιηθεί είμαστε σε αστάθεια γιατί δεν έχουμε προσευχή αυτό που ελκύει το Άγιο Πνεύμα είναι η προσευχή όπως κάποιον άνθρωπο θέλει να τον κερδίσεις και το αρχίζεις γλυκόλογα και προσπαθείς με κάθε τρόπο να τον ρίξεις τον κερδίσεις ε, αυτή είναι η προσευχή Η αποσία λοιπόν του Αγίου Πνεύματος μας καθιστά ευάλωτους στην αμαρτία Και η αποσία του Αγίου Πνεύματος είναι εξαιτία της αποσίας της προσευχής αλλά και εξαιτία του τρόπου ζωής μας που σε δύο πλαίσια υπάρχει ο κίνδυνος της κατάκρισης και της υπερηφάνειας που μια λεπτή έκφραση της υπερηφάνειας είναι η κοινοδοξία Αυτά λοιπόν διώχνουν το Άγιο Πνεύμα, διώχνουν τη δύναμη από μέσα μας, διώχνουν τις άμυνές μας ιδιώχνουν τη δύναμη αυτή που θα μας κάμει ισχυρούς έναντι της αμαρτίας. Όταν λοιπόν έχουμε το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να κάνουμε το κακό, δεν μπορούμε να θυμώσουμε, να μισήσουμε, να κακολογήσουμε, δεν, δεν, δεν. Να λοιπόν ένας δείκτης. Όταν λοιπόν έχει συγκρουσιακή διάθεση έναντι τίνος όταν έχει συγκρουσιακή διάθεση έναντι κάποιου αυτό σημαίνει ότι έχουμε απομακρυθεί από το πνεύμα του Θεού μα με αδίκησε μα με πρόσβαλε μα κατηγορεί την εκκλησία δεν έχουμε κανένα δικαίωμα όταν λειτουργούμε με, το, με, με τα ανθρώπινα πάθη δηλαδή Όπω θα λειτουργήσει ένας οποιοδήποτε άνθρωπος που νιώθει θυγμένο και πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του και του βγαίνει η οργή, η επιθετικότητα ή η, η διπλωματία πώς να κερδίσει και να νικήσει τον άλλον αυτό είναι πολύ απλά η απουσία του Αγίου Πνεύματος να γίνουμε λέει, γεμάτοι, έμπλεοι Αγίου Πνεύματος εδώ έγκυται η ουσία της πνευματικής ζωής αυτό είναι τέχνη, τέχνη τεχνών ας ανοίξουμε τα χέρια και ας ριχτούμε στην αγκαλιά του Χριστού αυτό είναι μα είμαι αμαρτωλός, μα για σένα είναι ο Χριστός και ποιος είναι δίκαιος μα είμαι πάρα πολύ αμαρτωλός, μα για σένα είναι ο Χριστός όπως λέει ο Αγίος λέει η είσαι αμαρτωλός, έλα στην εκκλησία, πες το ήμαστο και δικαιώνεσαι τι κόπος απαιτείται γι' αυτό ο Χριστός λέει θα μεταπίσει τα πάντα μέσα μας. Θα φέρει την ειρήνη, την χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, την ανάταση. Η χάρη του Χριστού θα μας ανακαινήσει. Ας στραφούμε σε αυτόν με πόθο, με λαχτάρα, με αφοσίωση, με έρωτα. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα. Να λοιπόν ποια είναι η διάθεση. Αυτή η καρδιά. Και ξέρετε δεν είναι τυχαίο που ο Κύριος όταν τον κατηγόρησαν γιατί... Κάνει παρέα με πόρνες, με τελώνες κλπ. Και, και είχαν λογισμό, μα δεν ξέρει πόσο ομαρτωλή Τι λέει, αυτού, ποιος με αγάπησε λέει περισσότερο, αυτού που του συγχωρέθηκε περισσότερο. Και αναφέρει την πόρνη που του ε, άλυψε με μύρω τα πόδια. Και λέει στον, στον αφαρισαίο που τον, ε, τον κατηγόρησε, λέει, όταν ήρθε για φαγητό, ποιος ήρθε και μου κλείνε με μύρω τα πόδια αυτή, γιατί με αγάπησε πολύ, γιατί της αφέθηκε πολύ, γιατί τη πολύ. Λοιπόν, όσο πιο πολύ αμαρτωλής είναι ο άνθρωπος και το συνειδητοποιεί δεν είναι ετία να απομακρυνθεί από τον Θεό αλλά πιο πολύ να αγαπήσει τον Θεό που τον ανέχεται, που τον συγχωρεί και αυτό μπορεί να γίνει αφορμή να αυξήσουμε την αγάπη μας για τον Θεό Επομένως όταν λέει κάποιος, μία μία αμαρτώλος με έτσι μ' είναι δικαιολογίε εγωιστικές Είναι προφάσει εγωισμού γιατί νιώθει ότι δεν είναι τόσο ικανός Νιώθει ότι δεν είναι του Χριστού. Μα κανείς δεν είναι του Χριστού. Δωρεάν μας δίνει τη χάρη Του. Και αυτό είναι το σκάνδαλο ότι δωρεάν μας σώζει, ότι δωρεάν μας αγαπάει. Λοιπόν, η χάρη του Χριστού θα μας ανακαινήσει αν στραφούμε σε Αυτόν με πόθο, με λαχτάρα, με αφοσίωση με Χωρί Χωρίς τον Χριστό, τι λέει, είναι αδύνατο να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Να λοιπόν, η διόρθωση του εαυτού μας δεν είναι παλικαριά μας. Δεν είναι η δυναμή μας. Χωρίς εμού ουδήνας θε δε δεν ουδέν. Δεν θα μπορέσουμε να αποδεσμευτούμε από τα πάθη. Μόνοι μας δεν μπορούμε να γίνουμε καλοί. Όσο κι αν προσπαθήσουμε τίποτα δεν θα πετύχουμε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο παίρνει μια απόφαση και λέει θα αλλάξω. Το θέμα είναι αυτή η απόφαση. Είναι υπο... Έχει την αίσθηση ότι είναι υπόθεση μόνο δική του. Δηλαδή αποφασίσαμε και τελείωσε. Μα θα κάνει χειρότερα μετά από Αποφασίζουμε και αναγνωρίζουμε ότι η χάρηση είναι του Χριστού. Το δώρο είναι δικό του. Και πρέπει τον κερδίσουμε. Πρέπει να τον ελκύσουμε. Πρέπει να τον κατακτήσουμε. Πρέπει να τον ρίξουμε. Πρέπει να παλέψουμε και να τον νικήσουμε. Ένα πρέπει να κάνουμε. Να στραφούμε σε εκείνον και να τον αγαπήσουμε εξ όλη τη ψυχή μα. Η αγάπη στο Χριστό μόνο αυτή είναι η καλύτερη θεραπεία των παθών. Δέστε τι λέει. Η καλύτερη θεραπεία των παθών είναι η αγάπη προς τον Χριστό. Αυτό είναι μια άλλη ηθική. Ο κόσμο τι ηθική έχει, σου λέει υπεύθυνο για αυτό που κάνει και η θεραπεία σου είναι να προσπαθεί να γίνει καλό. Μέχρι εκεί πάει. Και επειδή ο κόσμο και η κοινωνία δεν το καταφέρνει. Σε κάθε εποχή αλλάζει την ηθική της Την προσαρμόζει στις δυνατότητές της Και γίνεται εξαιρετικά ηθικήστρια και υποκρίτρια Γι' αυτό σήμερα Ποια ηθική ισχύει Η ηθική της εικόνας Ότι προβάλλεται το καλό Ότι μπορεί να κολακεύσει Τα πάθη του ανθρώπου προβάλλεται το καλό Σήμερα πια έναν και τον πάνε να κάνει Ή τον κάνει άγιο όπω θέλεις Ανάλογα τι εικόνα θα του δώσεις αυτή η ηθική, υποκριτική ηθική. Και σε αυτό το παιχνίδι μπαίνει και η εκκλησία. προσπαθεί να διαφημίσετε ή να προσπατεύεται αν δεν τιμάτε. Όμως η ηθική κινήκη των παθών είναι κάτι άλλο. Ακόμη και εμείς αγωνιούμε και για την εικόνα μας σε σχέση με τον εαυτό μας δεν θέλετε να νιώθουμε ότι έχουμε καλή εικόνα αλλά και άλλοι να αισθανθούν να αισθανθούμε ότι μας αναγνωρίζουν και έχουν καλή εικόνα για μας. Αυτό δεν είναι νίκη των παθών. Και αυτό είναι αποτέλεσμα το ότι δεν παραδέχεται ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να θεραπευθούν τα πάθη του με κανέναν άλλον τρόπο παρά με την αγάπη του Χριστού. Για παράδειγμα, πολύ απλά, αν εσύ άνδρα σου αρέσουν οι γυναίκες και σε ένα γυναίκα σου αρέσουν οι άνδρες και διαρκώ παίζει. Πότε θα ξεπεράσει όταν αγαπήσεις έναν άνθρωπο. Όταν ερωτευτείς, κλείνει η πόρτα στους υπολείπους. Μα με τον ίδιο τρόπο. Θα κλείσει η πόρτα σε οποιοδήποτε άλλο πάθο εφόσον αγαπήσουμε τον Χριστό. Ο Θεός έχει βάλει μια δύναμη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Από αυτόν εξαρτάται πώς τη για το καλό ή για το κακό. Είναι αυτό που είπαμε, υπάρχει το πάθος. Δεν είναι κακό το πάθος. Το θέμα είναι πού το διοχει Αν το καλό το παρομοιάσουμε με ανθόκυπο γεμάτο λουλούδια, δέντρα και φυτά ενώ το κακό με ανκάθια και τη δύναμη με νερό τότε μπορεί να συμβεί το εξής. Όταν το νερό το διχετεύσουμε μπρος στον ανθόκυπο τότε όλα τα φυτά αναπτύσσονται. Πρασινίζουν, ανθίζουν, ζωγονούνται την ίδια στιγμή τα ανκάθια επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται, χάνονται και το αντίθετο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ασχολείστε με τα αγκάθια. Αυτό λέει ο Γέροντας. Δεν χρειάζεστε να ασχολείστε με τα πάθη δηλαδή. Μην καταπιάνεστε με την εκδίωξη του κακού. Μην προσπαθείτε να νικήσετε το κακό. Μην επικεντρώνεστε στο κακό. Μην συζητάτε με το κακό. Μην πολεμάτε το κακό λέει. Σκάνθαλο είναι αυτό. Έτσι μας θέλει ο Χριστός να μην ασχολούμαστε με τα πάθη και με τον αντίθετο που δεν θέλει να τον ονομάσει. Οπότε λέμε 666 αντίχριστος και διάβολος ούτε καν τον ονομάζει γι' αυτό είναι μεγάλο λάθος να ασχολούμαστε σε με τον αντίχριστο για το 666 είναι από προσανατολισμός είναι άρνηση του Χριστού είναι μια φοβή ανόητη κατευθύνεται λέει το νερό δηλαδή όλη τη δύναμη της ψυχής σας προς τα λουλούδια και θα χαίρεστε την ομορφιά την ευωδία την δροσιά τους Δεστε τι λέει, αυτά είναι πρωτάκουστα, αγράμματος της εποχής μας, ασκητής, δεν γνώριζε αμαρτία, δεν γνώριζε κακό. Τι λέει, δεν γίνες τελειάγη κυνηγώντας το κακό, αφήστε το κακό. Να κοιτάζετε προς τον Χριστό και αυτός θα σας σώσει. Αντί να στέκεστε έξω από την πόρτα και να διώχνετε τον εχθρόν, περιφρονίστε τον. Έρχεται από εδώ το κακό. Δοθείτε με τρόπο απαλό από εκεί. Δηλαδή έρχεται να σας προσβάλλει το κακό. Εσείς δώστε την εσωτερική σας δύναμη στο καλό, στο Χριστό. Παρακαλέστε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, ξέρει εκείνο πώς να σας ελεήσει με τι τρόπο. Και όταν γεμίζετε από το καλό, δεν στρέφεστε πια προς το κακό. Γίνεστε μόνοι σας με τη χάρη Θεού καλή. Πού να βρει τότε τόπο το κακό εξαφανίζεται να λοιπόν η νίκη του κακού είναι η περιφρόνησή του εδώ δεν σημαίνει να κάνουμε ό,τι μας κατέβει γιατί τότε παίζουμε με τον εαυτό μας αν ο άνθρωπος πραγματικά έχει ενδιαφέρον και έχει συνείδηση και πονάει την ύπαρξή του και είναι αληθινός ο άνθρωπος και συνεπής τότε αυτό που έχει να κάνει είναι η περιφρόνηση του κακού. Όχι ο διάλογος με το κακό. Δεν έρχομαι αντιμέτωπος με το κακό, αντιλέγω μαζί του, παλεύω μαζί του για να τον νικήσω μέσα στην καρδιά μου, αλλά το περιφρονώ, το αγνώ. Είναι αυτό που λέμε. Οι λογισμοί δεν θέλουν κουβέντα, θέλουν περιφρόνηση. Και μια ιδέα, μια σκέψη. Λέω, πρέπει να το καταλάβω, να το λύσω για να το διαχειριστώ. Θέλει περιφρόνηση, δηλαδή είναι το να γίνουμε χαζοί, είναι καλή χαζομάρα αυτή. Όσο πιο έξυπνοί είμαστε και αναλύουμε τους λογισμούς, τόσο πιο άρρωστοι γινόμαστε. Όλα σε Χριστό είναι δυνατά. Πού είναι ο κόπος και η προσπάθεια για να γίνεις καλός, τα πάντα είναι απλά. Θα καλείτε τον Θεό και εκείνο θα τα πράγματα προς το καλό. Αν δώσετε σε εκείνο την καρδιά σας, δεν θα μείνουν περιθώρια για τα άλλα. Όταν ενδυθείτε τον Χριστό δεν θα κάνετε καμιά προσπάθεια για την αρετή. Εκείνος θα σας την εδώσει. Σας πιάνει φοβία και απογοητευσή. Στραφείτε στον Χριστό. Αγαπήστε τον απλά τα ταπεινά χωρίς απέτηση και θα σας απαλλάξει ο ίδιος χωρίς απέτηση. Ούτε ακόμα είναι σωστή προσευχή να πω στον Χριστό απαλλάξε με από το α το β πάθος". Δεν έχουμε τέτοια απέτηση. Είμαστε αφημένοι. Να σταφείτε προς τον Χριστό και να πείτε με ταπείνωση και ελπίδα, σαν τον Απόστολο Παύλο, «Τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου, τούτου» θα κινηθείτε λοιπόν προς τον Χριστό και εκείνο αμέσως θα έλθει. Αμέσως θα ενεργήσει Χάριστο. Συνεχίσουμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ. Όπως είπα ο μας, οι Χριστιανοί, ασχολούμαστε πολύ με το 666 και με τον Αντί δεν έχω ακούσει ποτέ πιθανά, ακόμα και το χώρι μου και εφαρικούς σκοπούς. Δεν έχω ακούσει πιθανά μας να ασχολείται για μετά, για τη χιλιόχρονη βασιλεία του Θεού. Νομίζω ότι δηλαδή το ελπιδοχόρο μήνυμα. <coughs> <coughs> γιατί Ούτε γιατί χιλιόχρονοι έχουμε να ασχοληθούμε γιατί έχουμε τη βασιλεία του Χριστού, έχουμε τον Χριστό που ξεπερνά και τα χίλια και τα αιώνια. <coughs> Κανείς άλλος? Μισό λεπτο Δέσποινα, άλλος είναι. Δεν πρέπει να ζητάμε τον Θεό για να, να μας απαλλάξει από κάποιο πάθο. Ε, κ. Ζήκρα, έξι, ο κ. Παΐσιος είναι το οποίος έχει σημαστάθρωπος να το υφαγωρίζεται, να διώξει τα πάθη. Ο διώχτης των πάθων είναι ο ίδιος ο Θεός. Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε. Το ζητώ, ζητούμε τον Χριστό και όχι την οίκη των παθών. Κι αυτό θα διώχνει. Αλλά το ζητούμενο, το κεντρικό δεν είναι τα πάθη, είναι ο Χριστός. Ε, αυτό ο Χριστός ζητούμε. Η στο γέροντα σημαίνει όχι υποταγή, ένα. Δεύτερη η στο γέροντα περισσότερο ταιριάζει στους μοναχούς. Σε ένα άνθρωπο που είναι στον κόσμο, η είναι την έννοια της καθοδήγηση. πώς να βρει αυτή την εμπειρία, τον τρόπο. <σκυρσίε> να αγωνίζεστε στην πνευματική ζωή απλά, απαλά, χωρίς βία. Τέλεια. Βαθιά, φιλοσοφημένη είναι η θρησκεία μας. Το απλό είναι και το πιο πολύτιμο. Έτσι να αγωνίζεστε στην πραγματική ζωή. Απλά, απαλά, χωρίς βία. Και εδώ μου θυμίζει την ιστορία πολύ και ο γερο Παΐσιος. Μια σαρακοστή λέει τι πειρασμό έπαθε. Τον έπιασε η αγάπη για τον κόσμο από ευαισθησία τη καρδιά του και κάθε φορά που έγινε να εξαπλώσει του ερχόταν να προσευχήθηκε για τον Άλφα, για τον Β, για, την, για, την, για την, κάποια ομάδα ανθρώπου που έπασχαν. Σηκωνόταν, μετά ξανά σηκωνόταν. Στο τέλος εξαντλήθηκε, ήταν εκ του πειρασμού αυτή η υπηρευαισθησία. Να τον εξαντλήσει με την νηστεία που ερχόνται της Σαρακοστής. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι καλό είναι η ευαισθησία αλλά είναι πειρασμό η υπερευαισθησία και είναι καλό βεβαίως να έχουμε συνείδηση αλλά είναι πρόβλημα να έχουμε περιδεή συνείδηση φοβισμένη, ενοχική συνείδηση σκυνθρωπή συνείδηση καταθλιπτική συνείδηση μέσα από τις ενοχές που νιώθουμε στην ουσία η κατάθλιψη και οι ενοχές είναι μια έκφραση του εγωισμού μας που δεν παραδεχόμαστε την πραγματικότητά μας που θέλουμε να γίνουμε στο το κέντρο του άλλου και όλοι να ασχολούνται μαζί μα. Κάνουμε δηλαδή καμώματα. Τα καμώματα είναι η αρχή τη κατάθλιψη. Ξεκινάει άνθρωπο ένα από μικρό να κάνει καμώματα, ότι γίνεται συνήθεια και μπορεί να ξεκολλήσει, και ότι φαίνεται φυσιολογικό μετά. Και όταν δεν του τα πράγματα όπω θέλει, κρινιάζει, καταθλίβεται, αρνείται να ζήσει. Γιατί θέλει του άλλου, το δικαιώνουν. Δεν θέλει να κάνει τον αγώνα που του αναλογεί δηλαδή να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του. Η ψυχή αγιάζεται και καθαρίζεται με τη μελέτη το Λόγο των Πατέρων. Δοθείτε λοιπόν αυτά τα πνευματικά και αφήστε τα όλα τα άλλα. Στη λατρεία του Θεού μπορούμε να φτάσουμε εύκολα ανέμακτα. Και λέει πως μπορούμε να φτάσουμε. Είναι δύο δρόμοι που μας οδηγούν στον Θεό ο σκληρό και κουραστικός με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που διάλεξαν το σκληρό δρόμο και έχησαν αίμα για να λάβουν πνεύμα, ώσπου έφθασαν σε μεγάλη αρετή. Εγώ βρίσκω ότι πιο σύντομος και σίγουρος δρόμος είναι αυτός με την αγάπη, αυτό να ακολουθήσετε και εσεί δεν απορρίπτει δηλαδή ο γέροντας και άλλους τρόπους αλλά βλέπει ω πιο σύντομο και ω πιο αναπαυτικό αυτόν τον δρόμο της αγάπης. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε άλλη προσπάθεια να μελετάτε και να προσεύχεστε και να έχετε ως στόχο να προχωρήσετε στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Μην πολεμάτε να διώξετε το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής σας απλά γιατί είναι δύσκολος αυτός ο δρόμος γιατί έχει προβλήματα αυτός ο δρόμος όταν ο άνθρωπος πολεμάει να διώξει το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής του τι κάνει επικεντρώνεται στον εαυτόν του γίνεται χωρίς να το καταλάβεις το όνομα της αρετής πιο εγωιστής γι' αυτό πολλές φορές και η ψυχανάλυση θέλει προσοχή γιατί κάνει τον άνθρωπο πολύ εγωιστή, αυτιστικό να ασχολείται με τον εαυτό του διαρκώς να αναλύει, να αναλύει και μεγέτερα τον εαυτό του γι' αυτό θέλει διάκριση ακόμη και αυτή η ψυχανάλυση κατά ανάλογο τρόπο λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να βγάλει το σκοτάδι από μέσα του πέφτει στην παγίδα να ασχολείται έντονα με τον εαυτό του και να γίνεται πιο εγωιστής ενώ πολεμάει τον εγωισμό ταυτόχα γίνεται πιο εγωιστής ανοίξτε λέ, μια τρυπίτσα για να έλθει το φως και το σκοτάδι θα φύγει το ίδιο ισχύει και για τα πάθη και τις αδυναμίες να μην τα πολεμάτε αλλά να τα μεταμορφώνετε σε δυνάμεις περιφρονώντας το κακό γι' αυτό τον λόγο καμιά φορά όταν ο πνευματικό ακούει και αρχίζει ο άλλος λέει, τον διακόπτει τον άλλο, λέει, τέλος και λέει πάτε, σας κούρασα, δεν κουραζε το πνευματικό Αλλά αυτή η ασχόληση εκείνο το α το β να το αναλύεις Συμφωνία τι επικεντρώνεσαι στον εγωισμό σου Δεν είναι μετάνια αυτό Δεν είναι άνοιγμα αυτό, είναι κλείσιμο αυτό Έτσι λοιπόν λέει Να μην τα πολεμάτε τα πάθη Τι σκανδαλιστικό Να μην τα πολεμάω Αν τα πολεμάω πάλι επικεντρώνομαι σε αυτά και βουτάω στο πάθος και αποκτά δύναμη το πάθος μέσα μου. Αυτό που πολεμάω να φύγει πιο δυνατό γίνεται μέσα μου. Υπάρχει ένα είδος αντίδρασης μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό τον λόγο ακόμη και η αγωγή που μπορεί να δώσει ένας πατέρας και μια μάνα. Όσο πολεμούν κάτι στο παιδί τους τόσο πιο ισχυρό γίνεται αυτό. Από αντίδραση. Λες μα δεν με ξέρω και έφαλος, εκεί, ποιο φωνάζει. και πιο αντιδραστικός γίνεται. Έτσι συμβαίνει και αντίθετα με την ψυχή μα. Πατέρα, μάνα είμαστε εμεί. Η ψυχή μα είναι το παιδί μα. Και όσο προσπαθεί να το κάθε υποτάξει και του φωνάζει, σύνελθε, τι άνθρωπο είσαι, μα τι παλιό είσαι και ποτέ δεν διερθώνεσαι, δεν υπάρχει χειρότερη έκφραση εγωισμού από αυτό το πράγμα. Δεν είναι μετάν αυτό το πράγμα. Πάλι είναι κέντρο το εγώ μα. Δεν είναι άνοιγμα σε μία σχέση αυτό. Είναι η ισχυροποίηση του εαυτού μα αυτό το πράγμα. Για αυτό το λόγο λες, μα τόσο προσπαθώ, τόσο βιάζεις τον εαυτό και πάλι τα ίδια κάνω και χειρότερα. Μα είναι σε λάθος βάση ο άγωνας σου και άσκησή σου. Να μην τα πολεμάτε λοιπόν, αλλά να τα μεταμορφώνετε σε δυνάμεις περιφρονώντας το κακό. Να καταγίνεστε με τη λατρεία του Θεού, των θείων έρωτα. Όλα τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας μας, η παρακλητική, το ορολόγιο, το ψαλτηρυταμίνια, περίεχουν λόγια άγια, ερωτικά προς τον Χριστό μας. Να τα διαβάζετε με χαρά και αγάπη και αγαλίαση. Όταν δοθείτε σε αυτή την προσπάθεια με λακτάρα, η ψυχή σας θα αγιάζεται με τρόπο απαλό, μυστικό, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Με αυτή τη μελέτη σιγά σιγά θα αποκτήσετε την πραότητα, την ταπείνωση, την αγάπη και η ψυχή σας, η ψυχή σας θα αγαθήνετε. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διορθώσή σας. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διορθώσή σας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, όταν βρισκόμουν πριν πάρα πολλά χρόνια, ήμουν φοιτητή ακόμα στο άγιο Όρος, σε ένα μοναστήρι, μιλώντας... Κατά τρόπο για την αδιακρισία που τι σημαίνει η αδιακρισία, η τα πνεύματα λέγανε για έναν μοναχό ο οποίο προσπαθούσε να κάνει μεγάλες ασκήσεις έφτανε σε ακρότητες και έλεγε έχω χρωστούμενα που πρέπει να τα ξεπληρώσω και λέει ότι ε, δεν έκανα παλιά μετάνοια πρέπει να τα συμπληρώσω τώρα και προσπαθούσε με έναν μπακάλικο τρόπο να συμπληρώσει την άσκησή της Στο τέλος τι έγινε τα πέταξε και έφυγε από το όρος να, όταν πνίγεται ο άνθρωπος από τον εαυτό του και χάνει διάκριση και δεν εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού αλλά τη δική του δύναμη και προσπάθεια υπάρχουν αυτές οι εντάσεις από τη μια κατάσταση στην άλλη δεν μπορεί η ψυχή να προχωρήσει όταν έχει ένταση όταν έχει οργή όταν έχει απελπισία δεν μπορεί να προχωρήσει η ψυχή Λέει λοιπόν να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διορθωσή σας Δεν χρειάζεται ούτε τον διάβολο να φοβάστε Ούτε την κόλαση ούτε τίποτα Τι σκανδαλιστικό είναι Μήπως είναι γράμματος για αυτό τα λέει Δεν χρειάζεται ούτε τον διάβολο να φοβάστε Ούτε την κόλαση ούτε τίποτα Δημιουργούν αντίδραση Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγκεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη, στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Πόσο ξεκάθαρα είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το Άγιο και Ωραίο που ευφραίνει και απαλλά την από κάθε κακό. Η προσπάθεια να ενωθεί κανείς με τον Χριστό. Να αγαπήσεις, να αγαπήσεις τον Χριστό Να λακταρίσεις τον Χριστό Να ζει εν τον Χριστό Σαν τον Απόστολο Παύλο που έλεγε Ζω δε ουκέτη εγώ ζήδε δε εν εμή Χριστός Αυτός να είναι ο στόχος μας Οι άλλε προσπάθειες να είναι μυστικές Κρυμμένες Εκείνο που θα πρέπει να κυριαρχεί Να αγάπη στον Χριστό Αυτό να υπάρχει μέσα στο μυαλό Στη σκέψη, στη φαντασία, στην καρδιά, στη βούληση Αυτή η προσπάθεια να είναι η πιο έντονη. Πως θα συναντήσετε τον Χριστό, πως θα ενωθείτε μαζί του, πως θα τον εστερνιστείτε μέσα σας. Αυτός ο Χριστός είναι για όλους. Και για Αυτόν που από μικρός είναι στην εκκλησία και για Αυτόν που τώρα είναι στην εκκλησία. Και για Αυτόν που είναι φτωχός και για Αυτόν που είναι πλούσιος. Και για Αυτόν που είναι μορφωμένο και σε Αυτόν που είναι αμόρφτος. Και σε Αυτόν που είναι αντίχριστος που αρνείται τον Χριστό μέχρι τώρα. Για όλους είναι αυτή η δυνατότητα. Δεν υπάρχει διάκριση, δεν υπάρχουν ταμπέλες, δεν υπάρχουν καλούπια. Ο Χριστός είναι, μας γεμίζει με εκπλήξεις. Εξάλλου το Πνεύμα του Θεού είναι αναρχικό που θέλει πνει. Δεν μπορείτε να το βάλει σε τάξη. Δεν μπορείτε να το ελέξεις, δεν μπορείτε να το ταξινομήσεις. Όπου θέλει πνει το Πνεύμα του Θεού και κάνει ανατροπές που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε δε τον Αυγανό ήρθε από τα 18 του τρία χρόνια περπαντώσει στους δρόμους και χωρίς τίποτα, χωρίς διδαχή θέλει ευαυτιστεί, όχι για κάποια ιδιοτέλεια, κάτι άλλο τον ενέπνευσε Τις αδυναμίες αφήστετε σ' Δες τι λέει Τις αδυναμίες αφήστετε σ' όλες. Μην ασχολήστε Για να μην παίρνει είδηση το αντίθετο πνεύμα και σας βουτάει και σας καθυλώνει και σας βάζει στη στενοχώρια Δεστε τι λέει γιατί έχει πείρα προσωπική ως ευαίσθητος πνευματικά άνθρωπος. Πώς λειτουργεί το κακό. λέει <Καλ Kafas> λοιπόν. λοιπόν, Τις αδυναμίες αφήστε μην ασχολείστε. Ασχοληθείτε με τον Χριστό. Για ποιο λόγο. Γιατί παίρνει α... Α... Α... Α... Α... το παίρνει ήδη στο αντίθετο πνεύμα. Ο αντικείμενος σας βουτάει, σας καθυλώνει και σας βάσει στενοχώρια. Και η ψυχή που είναι στενάχωρη δεν προχωράει σε τίποτα. Την μια βέβαια το αντίθετο το σου λέει δεν είναι τίποτα, κάνει τι θέλει. Και μόλι το κάνει, σου λέει πω από τι έκανε. Να μην κάνετε καμιά προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτέ τι αδυναμίες τι στενοχώριε. Τι λέει, είναι, είναι, είναι τρελό. λοιπόν δηλαδή, να μην κάνετε καμιά προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτέ. Να αγωνίζεστε με απαλότητα και απλότητα, χωρί σφίξιμο και άγχο. Μην λέτε το, λέτε, Τώρα θα σφιχτώ, θα κάνω προσευχή να αποκτήσω αγάπη να γίνω καλό κλπ. Τι σημαίνει αυτό. Μια, ποιο είναι ο σκοπό τη προσευχή εδώ, Να γίνω καλό. Μα δεν είναι αυτό ο σκοπό, Είναι να βρω το Χριστό. Αυτό μοιάζει όπω τον σύντροφο που είναι τέλειος στη συζυγία του, όχι γιατί αγαπά τη γυναίκα του, αλλά γιατί πρέπει να είναι καλό σύζυγο. Όπω τον πατέρα και τη μάνα που προσφέρουν τα πάντα στο παιδί για να είναι καλοί γονεί, όχι γιατί αγαπούν τα παιδιά πραγματικά. Γι' αυτό πνίγει αυτό τα παιδιά. Μα κάποιο θα πει: Μα δεν αγαπούν οι γονεί στα παιδιά. Τα αγαπούν αδιάκριτα. Πώ? Θεωρούν το παιδί του είναι η προέκτασή του. Και πρέπει να ικανοποιεί του στόχου και το όνειρά του το παιδί. Και ποιο σου είπε ότι είναι αυ... γι' αυτό το λόγο έκανε τα παιδιά. Τα πνίγει στι ιδέες σου, στα δικά σου κόμπλεξ, στι δικέ σου μειονεξίε. Γι' αυτό θυσιάζει για να λε στα παιδιά τι έκανε εγώ για εσά και εσύ δεν κάνετε τίποτα. Με το, ίδιο, με το ίδιο φρόνημα είναι. Όταν τον άλλον τον αγαπώ, ποιο είναι στοιχείο της αληθινής αγάπης. Τον αφήνω ελεύθερο να είναι ο εαυτός του. Δεν τον πνίγω. Του δίνω τα όρια να αναπτυχθεί αυτό που είναι. Οποιαδήποτε αγάπη περιορίζει τον άλλον. Ή θέλει τον άλλον να γίνει ότι είμαστε εμείς ή ότι επιθυμούμε εμείς οποιασδήποτε μορφή σχέση ακόμα και η σχέση ερωτική και η συζυγία, αυτό δεν είναι σχέση είναι εγωισμός, δεν είναι αγάπη η ωριμότητα στην αγάπη είναι η δυνατότητα να δώσω ελευθερία στον άλλο σε τέτοιο σημείο που αν θέλει να με απατήσει και να με προσβάλλει αν δεν δώσω στον άλλο την ελευθερία να με απατήσει δεν είναι αυτό το πράγμα έτσι λοιπόν είναι και αυτό το πνεύμα που εκφράζει εδώ. Δηλαδή, δεν είναι σκοπός να γίνουμε καλοί. Σκοπός είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Σκοπός δεν είναι να γίνω ηθικά τέλειος. Στόχος είναι να γίνω ικανός να σχετίζομαι, να διαλέγομαι, να κοινωνώ τον άλλο, να μοιράζομαι τη ζωή μου. Αυτή είναι η ουσία της ορθόδοξης πνευματικότητας. Και αυτή είναι η άλλη άποψη σε σχέση με τον δυτικό χριστιανισμό, που θέλει τον άνθρωπο να είναι ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός νομοταγής πολίτης. Η Ορθόδοξη Παράδοση είναι κάτι άλλο. Θέλει να κάνει τον άνθρωπο πρόσωπο, να μπορεί να αγαπά, να σχετίζεται, να κοινωνεί, να συμμετέχει, να μοιράζεται με τον άλλο. Και αυτό θα του γεννήσει τη συνείδηση έναν έντιμος και τίμιος με τον άλλο. Άρα η εντιμότητα και η ηθική δεν είναι αποτέλεσμα της υπακούησης σε κάποιο νόμο. Αλλά είναι αποτέλεσμα της ελευθερίας της σχέσης. Γι' αυτό βλέπετε οι Γερμανοί τι ήθος έχουνε σε όλα τέλη. Εργαζόμοι στην οικονομία τους, στην εργατική τους τι κάναν. Οι Γερμανοί κάναν θεόν τον νόμο. Κάναν θεόν την εργατικότητά του. αλλά ένα νόμο απρόσωπο. Γι' αυτό εμείς με μια άλλη παράδοση είμαστε μέσα στη γυφτιά μας γιατί δεν βρήκαμε τον προσανατολισμό αυτής της παραδοσής μας. Και αυτό που είναι σχέση, που είναι αγάπη, που είναι μοίρασμα τι έγινε, Λαμογιά. Που είναι μια αρνητική άλλα σχέση. Όταν κλέβω τον άλλο είναι σχέση πάλι. Σχέση είναι αρνητική σχέση. Είναι έκφραση τη ελληνικής νοοτροπίας αυτό το πράγμα. Η Ορθόδοξη παραστηλή. να έχει σχέση, όχι να κλέβεις, να προσφέρεις. Ο Θεός μας έκανε πρόσωπα και θα κριθούμε ανάλογα τι είδου σχέση έχουμε. Θετική ή αρνητική. Ο Ευρωπαίος δεν μπορεί να έχει σχέση, έχει σχέση με τη δουλειά του, με τη βιομηχανία του και με τα χρήματά του και με την οικονομία του και με τον νόμο του. Δεν μπορεί να εννοήσει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό η Ελλήνας έχει μια παραλογισμό έχει μια αντίφαση απίστευτη εκεί που το βλέπεις Χριστό γίνεται διάβολος και αντίθετα γι' αυτό η εξυγίανση είναι αυτό το πράγμα δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει τίμιος γιατί του το λένε οι νόμοι πρέπει να αγαπήσει για να γίνει τίμιος αυτό βεβαίω είναι το τέλειο και επειδή δεν είμαστε σε αυτήν την τελειότητα είναι αναγκαίο, κακό και ο νόμος. Αλλά άνθρωπος όμως που φέρει το πνεύμα του Χριστού δεν κοιτάει να βρει μέσα για να του γίνουν διευκολύνσεις. Αλλά ψάχνει τρόπο να αναπαύσει, να προσφέρει. Όχι να βρει έναν πλούσιο να πάρει χρήματα. Να βρω τώρα σαν η νορία έναν πλούσιο βιομήχανο να αρπάξουμε γιατί έχουμε ανάγκη στην εκκλησία και αυτή είναι η καλή χρυσία να μας δώσουνε. Η αγωνία της εκκλησία δεν είναι να απαρή να δώσει. Αυτή οφείλει να είναι. Λοιπόν, δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις καλός. Έτσι θα αντιδράσετε χειρότερα. Όλα να γίνονται με απαλό τρόπο, αβίαστα και ελεύθερα. Ούτε να λέτε «Θεέ μου, με από αυτό». Παράδειγμα της χάρη, τον τη λύπη. Δεν είναι καλό να προσευχόμαστε ή να σκεπτόμαστε το συγκεκριμένο πάθος. Κάτι γίνεται στην ψυχή μας και εμπλεκόμαστε ακόμη περισσότερο. Να το επαναλάβουμε. Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις καλός. Έτσι θα αντιδράσετε χειρότερα. Όλα να γίνονται με απαλό τρόπο, αδίαστα και ελεύθερα. Ούτε να λέτε «Θεέ μου, απάλαξε με από αυτό», Παραδείγματο χάρη τον θυμό, την λύπη. Δεν είναι καλό να προσευχόμαστε ή να σκεπτόμαστε το συγκεκριμένο πάθος. Κάτι γίνεται, λέει, στην ψυχή μας και μπλεκόμαστε ακόμη περισσότερο. Είναι αυτό ακριβώς. Μπλεκει ο άνθρωπος με τους λογισμούς του. Δημιουργεί φαντασίες, δημιουργεί καταστάσεις και τελικά χάνει το στόχο. Ρίξου, λέει, με ορμή για να νικήσεις το πάθος. Και θα δεις τότε πως θα σε αγκαλιάσει Θα σε σφίγγει Και δεν θα μπορέσει τίποτα να κάνεις Μην πολεμάτε απευθεία στον πειρασμό Μην παρακαλείτε να φύγει Μην πείτε πάρ τον Θεέ μου Τότε του δίνετε σημασία Και ο πειρασμός σφίγγει Αυτό που λέγαμε και πριν Επικεντρωνόμαστε στον πειρασμό Και αποκτά νόημα Ποια είναι η, η, η, η πιο σωστή συστάς η περιφρόνηση του, η αδιαφορία. Μα με πνίχησε, θυμάμαι τις ενοχές μου, η αδιαφορία και προσευχή. Μα τόσο γαϊδουρή είσαι, τόσο ανέστητο είσαι, τόσο αδιάφορο είσαι, τόσο ασυνείδητο είσαι. Ανάλογα. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Από τι εξαρτάται αν ο άνθρωπος αγαπά ή όχι τον Χριστό. Υπάρχει η σκλήρινση και η πόρα της συνειδήσεως και υπάρχει και η διάκριση που δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να καταπνιγεί στην ενοχή και να μπορεί να κοινωνεί του Χριστού, να μπορεί να διαλέγει με τον Χριστό, να μπορεί να αναφέρεται προς τον Χριστό, να μπορεί να ελπίζει τον Χριστό. Γιατί παρόλο που λέτε πάρ τον Θεέ μου, βασικά τον θυμάστε και τον υποθάλπετε περισσότερο πείρασμο η διάθεση δέστε εδώ διάκριση για να καταλάβουμε γιατί μπορεί πολύ να τα απόψε η διάθεση για απαλλαγή βέβαια θα υπάρχει υπάρχει εσωτερικά η διάθεση για αλλαγή σιωπηλά ήρεμα αλλά θα είναι πάρα πολύ μυστική και λεπτή χωρίς να φαίνεται δηλαδή θα υπάρχει η διάθεση του ανθρώπου να απαλλαγεί από τα πάθη αλλά θα υπάρχει μια λεπτή αίσθηση μέσα του θα γίνεται μυστικά Θυμηθείτε εκείνο που λέει η Αγία Γραφή, μη γνώτο η αριστερά σου, τύπη η δεξιά σου. Όλη η δύναμή σας να στρέφεται στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία Του, στην προσκόλληση σε Αυτόν. Έτσι η απαλλαγή από το κακό ή τις αδυναμίε θα γίνεται μυστικά, χωρίς να παίρνετε είδηση, χωρίς σκόπο. Αυτή την προσπάθεια κάνω και εγώ. Βρήκα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αγιασμού, ανέμακτος. Καλύτερα δηλαδή να ρίχνω στην αγάπη μελετώντας τους κανόνες, τα τροπάρα και τους ψαλμούς. Αυτή η μελέτη και εντρίφηση, χωρίς να το καταλάβω, πηγαίνει τον νου μου προς τον Χριστό και γλυκαίνει την καρδιά μου. Συγχρόνω εύχομαι ανοίγοντας τα χέρια μου με λαχτάρα, με αγάπη, με χαρά και ο Κύριος με ανεβάζει στην αγάπη του. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να φτάσουμε εκεί. Τι λέτε, αυτός ο δρόμος δεν είναι ανέμακτο. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι, όπως για παράδειγμα να θυμάσει τον θάνατο, την κόλαση των διάβολων. Έτσι από φόβο και υπολογισμό αποφεύγεις το κακό. Εγώ ελάχιστος δεν εφάρμοσα στη ζωή με αυτούς τους τρόπους που κουράζουν. Φέρνουν αντίδραση και πολλές φορές αντίθετο αποτέλεσμα. Η ψυχή και όταν μάλιστα είναι ευαίσθητη εφραίνεται στην αγάπη και ενθουσιάζεται ενδυναμώνεται και μετασχηματίζεται και μεταποιεί και μεταστοιχειώνει όλα τα αρνητικά και τα άσχημα. Γι' αυτό εγώ προτιμώ τον εύκολο δρόμο. Δηλαδή αυτό το δρόμο που τον πετυχαίνουμε με τη μελέτη. Στους κανόνες. Λοιπόν, θέλετε να αναπτύσσετε κάτι. Είναι Ευαγγέλη. Αυτό είναι το καλύτερο δύο δρόμοιες στη ζωή μου. Αλλά σε αυτό το σημείο δύο, δύο. Ε, ο δρόμος της και ο δρόμος της άσκηση πολέμου, τον Δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, σε μέλλον παράδειγμα. Με αγαπάρουν, ναι, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Και ρώτησα Άγιο Όρος. Όλοι αυτοί, ο Γέρος Μουλιοσύφος, ο συγκαστής έχουν κάνα σκληρές ασκήσεις και τα Κάνανε Και ο Γέρος έκανε ο Βαγγέλη λέει είναι από τα καλύτερα βιβλία που διάβασε αυτό, αλλά σε αυτό το σημείο ένα πρόβλημα. Αυτό το δύο δρόμο το πρόβλημα. Και λέει στο Άγιο Νόρο: Έχουν πολλά παραδείγματα ασκητό με σκληρή άσκηση. Και στο λέει ο Βαγγέλη ότι και ο Γιώργο Μπορφύριο έκανε σκληρότατη άσκηση. Δεν έχει να κάνει αυτό με την ποιότητα και την ποσότητα τη άσκηση, αλλά την τοποθέτηση τη ψυχή εναντί τη άσκηση. Δηλαδή έγινε με φόβο, με σφίξιμο ή με εμπιστοσύνη στον Θεό. Δηλαδή έχει να κάνει με τη διάθερης ψυχή σου να γίνει αυτή η άσκηση. Όταν γίνεται κάτι με αγάπη, να σου το πω απλά. Ε, είσαι παντρεμένος, χαίρεσαι την γυναίκα σου και την αγαπάς, είσαι παντρεμένος και κάνεις τα πάντα. Δεν το αισθάνεσαι σαν κόμπο γιατί την αγαπάς. Αν αρχίζει να κρυώνει η καρδιά σου και λες, πρέπει να το κάνω γιατί πρέπει να ο σύζυγος. Κάνεις τα μισά και είσαι εξαντλημένος. Έχει να κάνει λοιπόν αυτό, όχι με τι, δεν είναι εδώ να είμαστε τεμπέλες και να μην κάνουμε κάτι άλλο. Τι λέει, να επιδοθούμε στη λατρεία του Θεού. Και αυτό είναι άσκηση. Και η προσευχή και η νηστεία και η αλλά κέντρο είναι ο Χριστός. Αλλά δεν γίνεται μια αγωνία. Δεν αγωνιούμε για τα πάθη μας. Αγωνιούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Καταλάβατε, έχει να κάνει λοιπόν με τη διάθεση του ανθρώπου όταν αγωνίζεται. Με τη στάση της καρδιάς του. Έχει να κάνει με την εσωτερική στάση εναντί αυτού του αγώνα. Κανόνας τι λέει εδώ, Τα λέει κανόνε, αϊ κανόνα τι εννοείται εσύ. Εννοεί, εννοεί. Σου δίνει μια κατεύθυνση πως να προσεύχειεσαι σύμφωνα με τις δυνατότητές σου και αυτή η προσευχή πρέπει να γίνει με απλήν καρδιά, mm. χωρίς άγχος και αγωνία. Δεν έχει να κάνει αυτό αν θα προσευχηθώ και τι προσευχεί ασφαλώς και προσευχεί αυτό που αναφέρει εδώ αλλά χωρίς άγχος, χωρίς αγωνία με καλό λογισμό, με καλή διάθεση Αλλά τι έχει να κάνει και σε σχέση με τους άλλου. δηλαδή στον άλλο να βλέπεις το καλό Πολύ ωραίο αυτό που επισημαίνεται Αυτό που λέτε, λέει, λέει, λέει το όνομα σου Η ανθούλα. Η ανθούλα λέει αυτό έχει να κάνει και σε σχέση με τους άλλου. τι διάθεση θα έχουμε Πολύ ορθό βεβαίω δηλαδή αν ένας άνθρωπος έχει αυτό το ήθος είναι καρδιά αυτός ο άνθρωπος είναι ευαισθησία, είναι ελευθερία είναι κυμπαροσύνη, είναι αρχοντιά είναι ελευθερία, είναι δόσιμο και εκ των πραγμάτων αυτό το ήθος σε μορφώνει σου δίνει αγωγή και έχεις αυτή την διαστάση και προς τους άλλους είσαι επικής είσαι δεν έχει κατανόηση, δεν κρίνεις δεν κατακρίνεις τι σημαίνει, μα λέει ο άλλος εγώ το βλέπω αυτό που κάνει πώς να το κατακρίνω. Βλέπω και δεν βλέπω. Μυστικά καταλαβαίνω αλλά δεν το κάνω, δεν του δίνω τροφή μέσα μου. Σε αυτό ακριβώς ζητώ τον Χριστό. Ζητώ το έλαιος <συλίου> του. Ζητώ τη χάρη του. <συλίου> Ακόμη και να ζητήσω μία χάρη από τον Θεό δεν αντιτίθεται εδώ γέροντα. αλλά τη συνδέει με το πρόσωπο του Χριστού δηλαδή και να ζητήσω κάτι πρέπει να το συνδέσω με τον Χριστό δεν θα το ζητήσω για να είμαι εγώ καλός αλλά για να είμαι μαζί του να προστατευτεί σχέση και αυτό που θα ζητήσω δεν το ζητώ με σφίξιμο εσωτερικό με αγωνία, με άγχος σαν από εμένα εξαρτάται σαν εγώ υποκαθιστώ τον Θεόν είναι αυτό που λέει δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ξέρει ο χρειαζόμαστε. Mm. Αυτό... Μη βατόλογο Δεν χρειάζεται πολλά λόγια γιατί χρειάζονται, το mm. χρειαζόμαστε. Θα από τα. Αυτά. Μου βάλανε εδώ γυναίκε ότι αύριο έχουμε καθαρότητα στον ναό. Μετά από όλα αυτά καθαρότητα στον ναό. Και αυτά χρειάζονται. Λοιπόν, πάτερ, για την καθαριότητα του ναου αύριο να ανακοινώσετε. Σήμερα το ακοινό και αύριο. Όσες γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν, το πρωί. Αντρική φωνή ακουστηκε. Εκτός αν μια χοντρή γυναικεία φωνή. Ας το καλοταγούμε. Δι' ευχό τον Αγίου Πατέρι μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο μου, να ελέησουν και σώσουν εμάς.